Ο ανερχισμός δεν αποτελεί ένα μαζικό ρεύμα στο εργατικό κίνημα, ιδιαίτερα μετά την γενικευμένη δοκιμασία του στην Ισπανική Επανάσταση, βρίσκεται σταθερά στις παρυφές του εργατικού κινήματος. Είναι ξεκάθαρο όμως, ότι ο ανερχισμός, όχι τόσο ως μια συγκροτημένη θεωρία, αλλά ως μια τάση, ισχυροποιείται ανάμεσα στην νεολαία, και ιδιαίτερα σε περίοδους υποχώρησης του εργατικού κινήματος όπως η σημερινή. Αυτή η τάση παίρνει τη μορφή άρνησης της οργάνωσης, σε όλα τα πολιτικά κόμματα, και μια διάθεση άμεση έκφραση των επαναστατικών διαθέσεων που αρχίζουν να αναπτύσσονται στην νεολαία. Αυτή η τάση είναι απόλυτα φυσιολογική. Ιστορικά έχουμε δει έναν πρωτοφανή εκφυλισμό των μαζικών εργατικών οργανώσεων. Ω μαρξιστέ, μπορούμε να εξηγήσουμε τα αίτια uh, αυτού του εκφυλισμού και ότι αναπόφευκτα η ριζοσπαστικοποίηση που αναπτύσσεται μέσα στην κοινωνία θα βρει με τον έναν ένα, άλλο ένα τρόπο τον δρόμο τη προ οργανώσει. Η νεολαία όμω που δεν βλέπει παρά ένα καθολικό φαινόμενο. Οι μαζεύει οργανώσει, τα συνδικά, τα κόμματα, οι ηγεσίε που έχουν αναδικθεί για να περαστούν στη σφέρδα των εργαζόμενο τη νεολία, όχι μόνο δεν επρασπίζουν, αλλά στρέφονται εναντίον του προδίδουν τον αγώνα, με το πιο πρόσφατο παράδειγμα την προδοσία τη ησυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε το εμπειρικό συμπεράσμα που μπορεί να βγάλει η νεολαία είναι ότι δεν χρειαζόμαστε κόμματα, δεν χρειαζόμαστε ηγεσία γιατί πάντα οι ηγεσίε θα διαφθορνται και θα προδίσουν τον αγώνα. Ο λένε εξή αυτό το φαινόμενο, λέγοντα στη χαρακτηριστική φράση ότι ο αναρχισμό είναι ένα είδου τη μορία για τα οπρουνιστικά μαρτύματα του εργατικού κινήματος. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα, όπου ο οπρουνιστικός κοινωνικός των μαζικών οργανώσεων και των ηγεσιών του έχει φτάσει σε πρωτοφανή ιστορικά επίπεδα. Για παράδειγμα, είδαμε μια αυτήν την τάση πάρα πολύ ξεκάθαρα, στην εξέγερση τη νεολαίας του 2008, όπου η άφηλη πραγματικά στάση ιδιαίτερα των ηγεσιών της αριστεράς έστρεψε ένα όγκο του κομμάτου της και στην άμεση οργάνωση της αν Επίση, αυτή η διάθεση εκφράστηκε στα, στα μεγάλα κινήματα των πλατιών, όπου είδαμε αυτή τη διάθεση να υπάρχει νεολαία τη εναντίωση στα κόμματα, τη εναντίωση στην πολιτική οργάνωση και, στην, και σε οποιαδήποτε μορφή οργανωμένου αγώνα. Βρισκόμαστε σήμερα σύντομα σε μια περίοδο που η νεολαία και οι εργαζόμενοι ριζοσπαστικοποιούνται κάτω από τα χτυπήματα τη κρίση. Αυτό το, το είδαμε την προηγούμενη περίοδο σε μια σειρά μεγάλα κινήματα ανά τον κόσμο. Το είδαμε να έχει μια πολιτική έκφραση με την άνοδο κομμάτων όπω ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΔΕΜΟΣ. Με φαινόμενα όπω ο Κόρμπινγκ στην Βρετανία και η Ένοντα του άντρε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Όμω η νέα γενιά δεν οργανώνεται. Αυτό είναι ένα καθολικό φαινόμενο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Πραγματικά, πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε δει μια αποφασιστική στροφή στην οργανωμένη πάλι, στην είσοδο στα συνδικάτα, δηλαδή και στα μαζικά κόμματα. Αυτή η φαινομενικά απολύτω στάση τη νεολαία έχει μέσα τη μια, ε, μια επαναστατική διάθεση που αναπτύσσεται. Ε, μια διάθεση απόρριψη ολόκληρου του κατεστημένου. Που για την νεολαία καθόλου τυχαία τα κόμματα της αριστερά της τη συνδικάτα είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Αυτό ανησυχεί πάρα πολύ και δικαιολογημένα να το κοιτάξει, χαρακτηριστικά στον τύπο, ας πούμε, τον αστικό στην Ελλάδα, εκφράζεται η ανησυχία για το πού θα εκφραστεί το επόμενο διάστημα το κίνημα του Όχι, που κάποια στιγμή θα εμφανιστεί στο προσκήνιο με έναν κριτικό τρόπο. Για του πρωτοπόρου, βέβαια, νεολαίου εργαζόμενου δεν φαίνεται να υπάρχει μια ιδεολογική διέξοδο. Οι ιδέε του Μαρξισμού παραμένουν. Παρότι γίνονται δημοφιλεί σήμερα, παραμένουν στο περιθώριο για ιστορικού λόγου, λόγω τη μεγάλη συντελεολογική επίθεση που έχει εξαπολύσει η αστική τάξη το προηγούμενο διάστημα και κύρια λόγω τη ταύτιση των ιδεών του Μαρξισμού με τον Σταλινισμό. Ε, και το ιδεολογικό κενό που υπάρχει, αναπόφευκτα, επειδή η φύση όπω ξέρουμε απεχθάνεται το κενό, αναπόφευκτα θα, θα καλυφθεί από όλων των ειδών τη παράξενη και δεν δηλαδή, θα διεκδικήσει το μερίδιο του. Ε, είναι απόλυτα φυσιολογικό ένα στρώμα τη νεολαία. Που αφημίζεται πολιτικά να έρχεται από τι αφηρημένε ιδέες του ναρκισμού σε αυτό το στάδιο. Αν σε αυτούς τους νέους εξηγήσουμε με ένα σοβαρό τρόπο τις επαναστατικές ιδέες του ναρκισμού, τους δώσουμε μια ξεκάθαρη διέξοδο, μπορούμε να τους κερδίσουμε ε, στις ιδέες του ναρκισμού με έναν εύκολο τρόπο. Σύντροφοι, οι θεωρίες του αρχισμού όπως και του μαρξισμού εμφανίστηκαν στο προσκήνιο των 19ο αιώνα. Η αστηριότητα την περίοδο είχε ήδη εδρεωθεί σε μία σειρά ε, χώρες με μεγάλες αστικές επανάστασεις, όπως ήταν αυτή της Γαλλικής Επανάστασης. Οι αναρχικέ ιδέες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα μετά από μια περίοδο μεγάλων αγροτικών εξεγέρσιων σε χώρες όπως η Ρωσία και η Ισπανία, όπου η φεοδαρχική κοινωνία βρισκόταν σε κρίση, αλλά δεν φαινόταν να, υπάρξει, να υπάρχει μια ξεκάθαρη εναλλακτική λύση. Ο αγρότης και ο μικροειδιοκτήτης, στην αργή του καπιταλισμού, ήθελαν να απαλλαγ από το αυταρχικό κράτο που του φορολογούσε και του καταπίεζε, και ήθελαν να, να απαλλαγούν και από τον ανταγωνισμό με, τους, με, το, με, το, με τη μεγάλη βιομηχανία, του καπιταλιστέ που του συνέτριβε. Ε, το βασικό καθήκον τη επανάσταση για αυτά τα στρώματα δεν ήταν βέβαια η κατάργηση τη ατομική διεκτησία, ίσα ίσα, ήταν η καθιέρωσή τη με την απαλωτρίωση των μεγάλων τη φιλικιών και το μοίρασμα τη γη. Για αυτά τα στρώματα, οι Μάρξ και Έντνερ στο, στο κομμουνιστικό μανιφέστο ότι οι μεσαίε πολεμούν την αστική τάξη για να διατηρήσουν την ύπαρξή τους σαν μεσαίες τάξεις και να σωθούν από τον αφανισμό. Με αυτήν την έννοια είναι συντηρητικέ. Ζητούν να στρέψουν προς τα πίσω τον τροχό της ιστορίας. Ε, η ανάπτυξη των αρχικών ιδεών βασίστηκε αυτή την περίοδο ακριβώς σε αυτά τα κοινωνικά στρώματα. Το μικροδευτήτη που συντρίβονταν από την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Έτσι δεν είναι τυχαίο που στην πρώτη διεθνή οι υποστηρικτέ του Μάρξ, Συγκεντρώνονταν στον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο, που είχε αναπτυχθεί η βιομηχανία σε ένα μεγάλο βαθμό και ισχυροποιούνταν την εργατική τάξη, ενώ οι υπεστηρικτέ των αρχισμού, του Μπακούνη και του Μπρουντόν, συγκεντρώνονταν σε χώρε όπου το του ήταν αδύναμο και τον κύριο ρόλο έπαιζαν οι αγρότε. Για παράδειγμα, οι υποστηρικτέ του Μπακούνη συγκεντρώνονταν στη Ρωσία, την Ιταλία και την Ισπανία. Η αναρχική Ονειρεύονταν μια ελεύθερη κοινότητα αγροτών, χωρί κράτο, με συνεταιριστικέ μορφέ καλλιέργεια τη γη, όπου όλοι μαζί θα δουλεύουν, όλοι μαζί θα καταναλώνουν τα αγαθά και θα συζητάνε όλοι μαζί ε, τα κοινά προβλήματα τη κοινότητα. Από τότε, ε, η ιδέα τη κολεκτίβα, τη κοινότητα, παρέμεινε το μόνο συγκεκριμένο μοντέλο που πρόβαλαν η Αναρχική για μια μελλοντική κοινωνία. Ε, για παράδειγμα, οι αναρχικοί έβλεπαν το επαναστατικό υποκείμενο. Στι αγροτικέ κοινότητε τα, τα λεγόμενα ΜΜΕΡ και στην Ισπανία, αρχή βλέπανε το υπαναστατικό υποκείμενο στι αγροτικέ κοινότητε των Ποέμπλο κλπ. Είναι εύκολο να κατανοήσει κανεί ότι αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο σε μια μικρή αγροτική κοινότητα. Δεν μπορεί να δώσει καμία εξήγηση για το πώ μπορεί να λειτουργήσει μια κολεκτίβα στι μεγάλε πόλει, στο επίπεδο τη μεγάλη βιομηχανία όπου ο συντονισμό χιλιάδων εργατών είναι απαραίτητο και ο συντονισμό. Σε διαφορετικά τμήματα τη βιομηχανία είναι απα... απαραίτητο επίση. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε βέβαια για το πώ μπορεί να γίνει ο συντονισμό τη οικονομία, μια παγκοσμιοποιημένης οικονομία, σε πολυεθνικό επίπεδο με αυτό το μοντέλο. Και μέχρι σήμερα από κανένα θεωρητικό αναρχικό δεν έχει δοθεί ούτε μπορεί να δοθεί μια σοβαρή απάντηση για το πώ θα συγκροτηθεί η αναρχική κοινωνία μετά τη συντριβή του αστικού κράτου. Στην πραγματικότητα, η θεωρία των αναρχικών τελειώνει ακριβώ σε αυτό το σημείο, στο σ και οι συζητήσεις του περι... περι... περι... περιλαμβάνουν σχολαστικές συζητήσεις πάνω στο ποια θα είναι η ιδανική μορφή κολεκτίβα, ποιο θα είναι ο ιδανικό αριθμός μιας κοινότητας κλπ. Ε, Σύντροφοι, επειδή ιστορικά η κοινωνική βάση του αρχισμού ήταν ακριβώς τα μικροαστικά στρώματα, οι μαγαζάτορες, οι αγρότες και οι τεχνίτες, τα συνθήματα που πρόβαλαν πάντα αφορούσαν τους μικρούς ιδιοκτήτες. Αφορούσαν την ανάγκη για να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί, να υπάρχουν φτηνές πιστώσει κλπ. Ε, για τον ίδιο λόγο, η Αναρχική ήταν πάντα εχθρική απέναντι στην ιδέα που προβαλλίστηκε στους ότι η εργατική τάξη αποτελεί τη μόνη επαναστατική τάξη που μπορεί να αλλάξει το σύστημα. Για τους αναρχικούς υπάρχουν μόνο καταπιεστές και καταπιεζόμενοι, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες τάξεις με ιδιαίτερο ρόλο μέσα στην κοινωνία. Ο Μπακούν μάλιστα ήταν καχύποπτος απέναντι στην ίδια την εργατική τάξη, την οποία θεωρούσε αστικοποιημένη και πίστευε ότι το λούπεν προλεταριάτο είναι στην πραγματικότητα το πιο προοδευτικό και το πιο ε, επαναστατικό στοιχείο μέσα στην καταλληλιστική κοινωνία. Ε, οι θέσει αυτέ δεν είναι τυχαίε. Ο ρόλο τη τάξη στην παραγωγή την οθήνα να υιοθετήσει μεθόδου πάλι που είναι ξένε και εχθρικέ στον αρχισμό. Αντίθετα με του αγρότε και του τεχνίτε και το λούπεν προλεταριάτο, οι εργάτε ενώνονται στον αγώνα από την ίδια την αλυσίδα παραγωγή. Ο αγρότη και ο τεχνίτη έχοντα στην ιδιοκτησία του τα εργαλεία και τα προϊόντα της δουλειάς τους έρχονται σε επαφή με το κοινωνικό σύνολο πρώτα και κύρια σαν άτομα, σαν ατομική παραγωγή και σαν ατομική έμπορη. Αντίθετα, ο βιομηχανικός εργάτης δεν έχει την υπηρεσία των εργαλείων που χρησιμοποιεί και των προϊόντων που παράγει. Εμφανίζεται στην καπιταλιστική αγορά για να πουλήσει μόνο την ίδια του την εργατική δύναμη. Το φυσικό όπλο του εργάτη τώρα, στην πάλι του ενάντια στο, στον καπιταλισμό και στον καπιταλιστή, είναι η απεργία. Με αυτό παραλύει η παραγωγή και με αυτό παραλύει τα κέρδη των καπιταλιστών. Αυτό το όπλο δεν χρειάζεται να πούμε βέβαια ότι είναι εξαιρετικά ανούσιο για τον μικροαστό και τον μικρό ιδιοκτήτη, τον αγρότη και τον μικρομαγαζάτορα. Το μόνο που θα μπορούσαν να πετύχουν οι μικροαστίοι με την απεργία θα ήταν η αυτοκαταστροφή τους χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γι' αυτά τα στρώματα η άμεση δράση, κάποιο είδους ε, τρομοκρατική ενέργεια, φαίνεται πολύ πιο ουσιαστική από το να προχωρήσουν σε κάποια μορφή απεργίας. Για τους εργάτες τώρα η επιτυχία της απεργίας έχει δύο βασικούς όρους. Πρώτα απ' όλα η σωστή επιλογή των το στόχων του αγώνα και δεύτερον η ενότητα στη δράση. Αν η πλειοψηφία μιας εργατικής συνέλευσης αποφασίσει να προχωρήσει σε απεργία, τότε η μειοψηφία πρέπει να ακολουθήσει. Αλλιώς, αν η μειοψηφία προχωρήσει στη δουλειά, δηλαδή να η έννοια της απεργίας δεν έχει κανένα νόημα. Ε, εδώ πρέπει να δούμε ότι η ιδέα του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού δεν πρόκειται στα κεφάλια κάποιων παρανοϊκών μαρκηστών, βγαίνει ακριβώς από, αυτή, από αυτόν τον τρόπο οργάνωσης και πάλι της εργατικής τάξης και βγαίνει μέσα από την ίδια τη ζωντανή εμπειρία της ταξικής πάλης. Στην συνελέψη των εργατών λοιπόν γίνεται δημοκρατικός διεξοδικό διάλογος, όλοι έχουν το δικαίωμα να πούν τις, τις απόψεις τους, αλλά στο τέλο πρέπει να μπαρθεί μία απόφαση και η μη να υπακούσει στην απόφαση της πλειοψηφίας. Αυτές οι δημοκρατικές μέχρι προκαλούν βέβαια απέχθεια στις αρχικές ομάδες που σε δεν βλέπουν παρά την καταπάτηση των δικαιωμάτων του ατόμου και την εξουσιαστική επιβολή μιας μερίδας απέναντι σε μια άλλη. Ε, τώρα, στρώφη, η σύγκρουση ανάμεσα στους εργάτες και τους βιομηχανούς φτάνει στο αποκορύφωμα στο ζήτημα του ποιος ελέγχει την ίδια την παραγωγή το ίδιο το εργοστάσιο. Ο βιομηχανός το θέλει για να παράγει κέρδος, ενώ οι εργάτες το θέλουν για να παράγουν προϊόντα τα οποία χρειάζεται κοινωνία. Η πάλι της κρατικής τάξης την οδηγεί ενστικτοδό προς την κατεύθυνση της κατάληψης των μέσων παραγωγής και του δημοκρατικού σχεδιασμού τους. Έχουμε δει, ιδιαίτερα σε περίοδους επαναστάσεων, κινήματα καταλήψεων εργοστασίων, που πραγματικά θέτουν το ζήτημα ποιος κάνει κομμάτι στο εργοστάσιο και συνολικά ποιος κάνει κομμάτι στην ίδια την οικονομία: οι εργαζόμενοι ή οι αστεί. Σε αυτόν τον αγώνα, η πρόταση των αρχικών για συμμετοχή των παραγωγών σε μια ελεύθερη κοινότητα δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Για να προσφέρεις κάτι εθελοντικά πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις ήδη την ιδιοκτησία του. Ε, στην περίπτωση της βαριάς βιομηχανίας, τα συνθήματα του συνεταιρισμού και της ατομικής ιδιοκτησίας είναι εντελώς ανούσια. Ο εργάτης είτε θα διεκδικήσει την κοινωνική ιδιοκτησία, είτε θα διεκδικήσει να γίνει ο ίδιος καπιταλιστής. Ε, Ενδιάμεσο δρόμος δεν υπάρχει. Ε, επίσης πρέπει να πούμε ότι η ίδια η οργανωμένη δράση του, του προκαλεί απέχθεια στις μεθόδους των αναρχικών. Η ανάγκη οργανωμένη δράση προκύπτει στους εργαζόμενους από την ίδια ταξική Ο βιομηχανικός εργάτης μέσα από τη θέση του στην παραγωγή αναπτύσσει την αίσθηση της ενότητας, της αλληλεγγύης, της πειθαρχίας. Και ξεκινώντας από το επίπεδο του συνδικάτους, οργανώνεται για να παλέψει ε, για τα συμφέροντά του. Ε, όπως είχε πει ο Μάρξ, χωρίς οργάνωση στην τελική ανάλυση η εργατική τάξη δεν είναι τίποτα άλλο παρά πρώτη ύλη προς εκπαιδεύση. Μόνο με την οργάνωση εργαζόμενοι μπορούν να γίνουν τάξη για τον εαυτό τους. Ε, βλέπουμε ιστορικά να σχηματίζονται συνδικάτα, να σχηματίζονται κόμματα από την εργατική τάξη για να παλέψουν για τα συμφέροντά τους. Ε, αυτές οι οργανώσεις όμως, βλέπουμε πάντα ιστορικά, ιδιαίτερα οι γεσίες τους δέχονται αφού σχηματίζονται πιέσεις από ξένες τάξεις, ιδιαίτερα από την αστική τάξη στα μεσαία στρώματα. Ε, και σήμερα, σαν αποτέλεσμα αυτών, αυτών των πιέσεων ακριβώς, έχουμε... Πραγματικά στις ηγεσίες των εργατικών των οργανώσεων πολύ κακές ηγεσίες και έχουμε τελικά στην ανάλυση πολύ κακές εργατικές οργανώσεις. Το συμπέρασμα που βγάζουν την αρχή είναι ότι δεν θέλουμε κανένα ακόμα, καμία ηγεσία. Αυτό το συμπέρασμα είναι σαν να έχεις ένα χαλασμένο, ετοιμόρροπο σπίτι και αντί να πεις ότι πρέπει να το επιδιορθώσεις ακόμα να φτιάξεις ένα καινούριο, θα βγάζει το συμπέρασμα ότι πρέπει να μείνει μια ζωή άστεγος. Ε, με αυτήν την έννοια, το καθόλου. Υπάρχει απόλυτη αναγκαιότητα οι μαρξιστέ να πείσουν του πρωτοπόλους του νεολαίου ότι το κόμμα η ηγεσία είναι απόλυτα απαραίτητα, αλλά πρέπει να παλέψουμε για το σωστό κόμμα και τη σωστή ηγεσία. Τελικά, η απόψει των αρχικών πάνω στο ζήτημα τη οργάνωση πρέπει να πούμε ότι καταλήγουν αναγκαστικά σε δύο αντιδραστικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι πριν την Επανάσταση ε, πρέπει να καταπολεμηθεί η τη ελεύθερη τάξη να συγκροτηθεί σε πολιτικό κόμμα και μετά την Επανάσταση. Πρέπει να καταπολεμηθεί η αναγκαιότητα η εργατική τάξη να χτίσει τη δικιά της εργατική εξουσία. Τα δηλαδή αυτά τα συμπεράσματα είναι απόλυτα αντιδραστικά. Ε, οι βασικέ ιδέες του αναρχισμού τώρα εκφράστηκαν στα πλαίσια της πρώτης διεθνούς, ιδιαίτερα από τον κύριο εκφρασίτης, τον Μπακούνη. Τα κύρια σημεία που έφερε τον Μπακούνη ήταν ότι οι επαναστάτες δεν πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική, επέναντιζοντας βέβαια την αστική πολιτική, τη συμμετοχή στα κοινοβούλια, ακόμα και στα αστικοποιημένα συνδικάτα, και αν μια συζήτηση ξεκίνησε για την ανάγκη. Να μην συμμετέχουν ούτε συνδικάτα ούτε στο κοινοβούλιο οι Επαναστάτε και κατέληγε στην ανάγκη να μην υπάρχει καν ένα κόμμα τη εργατική τάξη που αποτελεί μια μορφή εξουσιαστική δομή. Το δεύτερο σημείο που βάζει είναι ότι οι Επαναστάτε έπρεπε να εναντιωθούν σε κάθε μορφή κράτου, ακόμα και του εργατικού κράτου, καθώ και αυτό αποτελεί μια μορφή εξουσία. Ο Έγκερ εξηγούσε το πρώτο σημείο ότι η αποχή από την πολιτική είναι μια αντίφαση για τον Επαναστάτη, καθώ κάθε μορφή δράση. Συμπεριλαμβανομένε και τη επαναστατική δράση, αποτελεί μια πολιτική πράξη. Άρα η εποχή από την πολιτική στη λογική τη προέκταση σημαίνει τη μη επέμβαση των επαναστατών στην ίδια την κοινωνία, και με αυτήν την έννοια την αυτοανέρεση του επαναστάτη. Έγραψε συγκεκριμένα ο Άγγελο ότι όλοι οι κήρυκε τη αποχή από την πολιτική αυτοαποκαλούνται επαναστάτε. Η επανάσταση όμω είναι η πιο ακραία πράξη πολιτική και όποιο υποστηρίζει την επανάσταση θα πρέπει να αποδεχθεί και τα μέσα, τι πολιτικέ ενέργειε που προπαρασκευάζουν την επανάσταση, που διαπαιδαγούν τους εργάτες για την επανάσταση. Ο Μπακούνης στον αντίποδο του σήματος ενός κόμματος πρότεινε την οργάνωση των επαναστατών σε συνωμοτικές μικρές ομάδες που θα εξαπολύσουν εξέγερση χωρίς να υπάρχει για αυτούς καμία ανάγκη να οργανώσουν πλέον τέρες σε αυτούς τους κύκλους. Η εξέγερση θα εξαπολιόταν μια συγκεκριμένη μέρα την οποία θα αποφασίζανε από κοινού αυτοί οι κύκλοι και το μόνο που έμπαινε σαν να αναγκαιόταν είναι να οργανωθεί ε, αυτός ο αγώνας που βέβαια από μόνο του αποτελεί μια αντίφαση στην όλη τους σκέψη για οργάνωση. Δεν Αρκεί να πούμε βέβαια ότι όπου έγινε προσπάθεια να εφαρμοστούν αυτές οι ιδέες καταλήξαν σε τραγική αποτυχία. Για παράδειγμα το 1870 ο Μπακούν συμμετείχε στην λεγόμενη εξέγερση της Λεών, η οποία αποκαλύφθηκε να είναι ε, μια, ένα, ένα τεράστιο φιάσκο, καταστάθηκε με πολύ μεγάλη ε, ευκολία. Την ίδια περίοδο στην Ιταλία οι Ιταλοί Αναρχικοί προχώρησαν στη λεγόμενη ένοπλη προπαγάνδα, κατά την οποία ένοπλες ομάδες ναρκικών γύριζαν διάφορα χωριά, στα οποία κατέλειαν τις αρχές εισαγωγικά. Έγκαιγαν τα αρχεία και τα χρεόγραφα και μετακινούνταν σε ένα άλλο χωριό για να κάνουν το ίδιο. Όλες αυτές οι προσπάθειες βέβαια κατέληξαν σε αποτυχία καθώς ήταν εντελώς ξεκομμένες από τις διαθέσεις πραγματικές που αναπτύσσονταν στις μάζες. Ε, αυτές λοιπόν οι τρομοκρατικές μέθοδοι στην πραγματικότητα είτε καταλήγανε σε φιάσκο, είτε όπου ε, εφαρμόστηκαν και είχαν κάποιο είδους απήχησης, οδηγήσαν στην εξόδουση εκατοντάδων ε, νεολαίων αγωνιστών που συμμετείχαν σε αυτές. Λοιπόν, οι διαφωνίες του Μάρξιμου στους Αναφικούς στη πρώτη διεθνή ε, παρέμεναν σε ένα θεωρητικό επίπεδο μέχρι τη μεγάλη επιβεβαίωση των διεθνών του Μάρξιμού του από την ίδια εντάξει και πάλι μέσα από, τη, να, μέσα από τα γεγονότα της παρευθυνής κομμούνας. Ε, η κομμούνα του Παρισιού, με την ενεργή συμμετοχή του συνόλου των φτωχών μαζών, κατέριψε πραγματικά τις θεωρίες του Μπλανκί, ο οποίο έλεγε ότι ε, η επανάσταση μπορεί να γίνει από μια μικρή ομάδα, αποκομμένη από τις μάζες, χωρίς να υπάρχει αναγκαιότητα να πιστούν οι πλατιές μάζες, ε, και να γίνει η ανατροπή της εξουσίας με έναν συνωμοτικό τρόπο. Η κομμούνα του Παρισιού ανέρεσε όλες τις βασικές ιδέες των αρχικών, παράγει το γεγονό ότι ήταν ό,τι πιο δημοκρατικό έχει εμφανιστεί με τότε ε, δεν έπα ο στρατός καταργήθηκε στη θέση του έμεινε η ένωπηλε εθνιοφυλακή που παρτίζονταν ουσιαστικά από όλους τους Ελληνικούς πολίτες. Ε, από τα πιο σημαντικά διαδέγματα της κομμούνας ήταν ο κεντρικός σχεδιασμός τόσο της βιομηχανίας όσο και της χειροτεχνίας του Παρισιού από τους εργάτες. Αυτό με, το μέτρο βέβαια έρχονταν σε αντίθεση με, την ιδέα, με τις ιδέες του Πρωντόν, ένας από τους βασικούς θεωρητικούς του τους που μισούσε την οργάνωση λέγοντας ότι από τη είναι άγωνη και βλαβερή γιατί αποτελεί ένα είδος δεσμών για τον εργάτη. Και τα μέλη της Κομμούνας, παρότι ήταν σχεδόν αποκλειστικά μπλανκιστές και φρουτουνιστές, κινήθηκαν από ταξικό ένστικτο στη σωστή κατεύθυνση, αμφισβητούντας την πράξη στις θεωρίες των αρχικών. Η Κομμούνας βέβαια συντρίφθηκε σύντομα, στις 20 του Μάη, όταν τα δεδομένα στα έντομα της Αντίδρασης μπήκαν στον Παρίσι και προχώρησαν σε μια πρωτοφανή σφαγή 20.000 -20. αντρών, γυναικών και παιδιών. Όμως τα μαθήματα της Κομμούνας παρέμεναν ακέρια. Η εργατική τάξη πάντα σε επαναστάσεις δημιουργεί αυθόρμητα τις δικές της δομές, τις οργανώσεις συντονισμού του αγώνα, είτε αυτές λέγονται κομμούνες είτε σοβιέτες. Αυτές είναι το σπέρμα ενός τελείως διαφορετικού κράτους που στηρίζεται στον άμεσο έλεγχο από τις οπλισμένες εργατικές μάζες. Το εργατικό κράτος δεν είναι ένα κράτος με την έννοια που το ξέρουμε μέχρι σήμερα ιστορικά, ένα κράτος δηλαδή που υπερασπίζει τα προνόμια και τα συμφέροντα μιας μειοψηφικής ε, κυριαρχής τάξης είναι ένα κράτος που παλεύει να κατασφύσει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας από την ίδια την πλειοψηφία, και με αυτήν την έννοια είναι ένα είδος ημικράτους. Επίσης, η εμπειρία της κομμούνας ανέδειξε την ανάγκη για μια επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου επαναστατικού προγράμματος, ενός ολοκληρωμένου οικονομικού και πολιτικού προγράμματος, που να αφαιρεί την οικονομία, την οικονομική εξουσία και την πολιτική δύναμη από τις παλιές εκμεταλλεύσεις της και να τις πάρει ολοκληρωτικά στη μεριά των καταπιεζόμενων. Ε, για να πετύχουν λοιπόν τις επόμενες απόπειρες έπρεπε στη βάση ενός τέτοιου προγράμματος να αγωνωθεί το πανωστιστικό κίνημα όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο και αυτό ήταν το που προσπάθησαν να κάνουν οι Μάρξ και Γέγγελς συγκρατώντας πρώτη διεθνή λοιπόν μετά την ίδρα της κομμούνας είχαμε την ενίσχυση της αντίδρασης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την υποχώρηση του εργατικού κινήματος ο Μάρξ εγκατέλειψε την άμεση προοπτική ξεσπάσματος επαναστατικών κινημάτων εκείνη την περίοδο και υποστήριξε την ανάγκη μιας αναπροσαρμογής της τακτικής της πρώτης διεθνούς εκείνη την περίοδο, με επικέντρωση στην ανάπτυξη της συνδικαλιστικής δραστηριότητας και στην παρέμβαση σε επίπεδο ε, κοινοβουλευτικό των επαναστατών. Αντίθετα, οι οπαδείς του Μπακούνιν αρνούνταν να αναγνωρίσουν την προσωρινή και επέμεναν να προπαγανδίζουν την άμεση, την άμεση εξέγερση κόντρα στο ρεύμα. Το ουσιαστικό τέλος της διεθνούς ήρθε στο συνέδριο της Χάλης το 1872 με την τελική σύγκρουση μαρξιστών και αναρχικών. Η βασική απόφαση του νεδρίου ήταν η διαγραφή της σοσιαδημοκρατικής συμμαχίας που ήταν οι οργάνωες του Μπακούν μέσα στην πρωτοδιεθνή με τις κατηγορίες του φραξιονισμού και της εξαπάτησης. Ε, μετά από αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας του Γενικού Συμβουλίου στη Νέα Υόρκη για να μείνει μακριά από τις συνθή αναπτύζοντας στην Ευρώπη και τελικά αποφασιστηκε η οριστική διάλευση των διεθνούς του 1876. Σε μια περίοδο αντίδραση σαν εκείνη, το καθήκον των κομμουνιστών δεν ήταν άλλο από αυτά που έβαλε μπροστά σαν αναγκαιότητα ο ίδιος ο Μάρξ, δηλαδή μια υπομονετική δουλειά ανάμεσα στην τάξη για την προετοιμασία για το επόμενο στάδιο του αγώνα. Οι Αναρχικοί όμως ήθελαν άμεσα να προκαλέσουν οι ίδιοι την Επανάσταση. Και η μόνη τακτική που του έμεινε γι' αυτό ήταν βέβαια η κλιμάκωση της ατομικής τρομοκρατίας. Έτσι, μετά τα μισά της δεκαετίας του 1970, οι Αναρχικοί δημιούργησαν την λεγόμενη φοβερή διεθνή. Στο συνέδριο της κυβέρνησης το 1876, η φοβερή διεθνής αποφάσισε τη γραμμή της λεγόμενης έμπρακτης προπαγάνδας. Με αυτόν το σύνθημα ανοίγει ένα κύκλος αίματος που οδήγησε στην εξόδουση χιλιάδες νεολαίους Επαναστάτες. Για περιοχή αυτήν την περίοδο πραγματικά, είχαμε εκατοντάδες και χιλιάδες νεολαίους αγωνιστές που πήγαν στα δικαστήρια ενσωματωμένη τη Γροθιά, προπαγανδίζοντας την ε, αναρχική θεωρία. Όμως αυτοί, αυτοί οι ηρωικοί ε, μάρτυρες δεν προεξένησαν κανένα ε, αποτέλεσμα στην άνοδο του επαναστατικού κινήματος όπως περίμεναν οι αρχικοί λοιπόν, μους άρχισαν. Λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτή η τακτική ήταν ολότερα επιζήμια για το επαναστατικό κίνημα. Η ατομική τρομοκρατία, όπως αναφέρει και ο σύντροπος Ομπάριος, Καταλήγει στην τελική ανάλυση να ενισχύει το αστικό κράτος και όχι να το αποδυναμώνει. Και η επίδραση που έχει η ατομική δημοκρατία ε, στην εργατική τάξη θα είναι πάντα αρνητική, ό,τι επίδραση και να έχει. Η ατομική δημοκρατία είτε θα συσπυρώσει τις πλατείες μας των εργατών προς την κυβέρνηση από φόβο, είτε ακόμα χειρότερα θα δημιουργήσει συμπάθεια ανάμεσα στις εργατικές μάζες, θα καλλιεργήσει μια ε, διάθεση υποστήριξη ε, των ηρωικών τρομοκρατών, με αυτόν τον τρόπο όμως, οι εργάτες θα περιμένουν τον ρομπέρ Δασόν, τον ήρωα, που θα έρθει να τους σώσει, αντί να έχουν και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη στις ίδιες τους δυνάμεις. Λοιπόν, σύντροφοι, πρέπει να πούμε ότι τα λάθη των αρχικών ξεκινούν από την ίδια τους τη μέθοδο ανάλυσης της πραγματικότητας, την ίδια τους τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του Μαρξισμού, ο διαλεκτικός ειλισμός, λέει ότι στην πραγματικότητα τα φαινόμενα που ζούμε και τα λαμβανόμαστε είναι αποτέλεσμα της κίνησης και της εξέλιξης της ύλης. Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Τίποτα δεν υπάρχει έξω από την ύλη. Οι ιδέες, οι ψυχές, οι οι θεότητες δεν είναι παρά γεννήματα του ανθρώπινου μυαλού, και γι' αυτό είναι μια μορφή ύλης. Αυτή η θεωρία είναι μια επαναστατική θεωρία από μόνη της, ε, γιατί η αστική τάξη, όπως και κάθε καταπιαστική τάξη στην ιστορία, στηρίζει την εξουσία της σε μύθους και αιώνιες αλήθειες. Δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι τα πάντα είναι σε κίνηση, τα πάντα έχουν μια αρχή και ένα τέλος, και με αυτήν την ένα και το ίδιο στο σύστημα κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ε, λοιπόν, οι Αναρχικοί αντίθετα χρησιμοποιούν μια ανάλογη φιλοσοφική μέθοδο με αυτήν των αστών, απλά βλέποντας την άλλη όψη του νομίσματος. Στηρίζουν την πίστη τους σε μια δικαιότερη κοινωνία, στις δικές τους αιώνες αλήθειας, την αλληλεγγύη, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη κτλ. Έτσι, η διακριμένης εχθρός τους είναι κάθε μορφή εξουσίας και σύμμαχός τους κάθε θύμα της εξουσίας. Η εξουσία είναι στην ουσία για τους Αναρχικούς τον απόλυτο κακό, το απέναντί του στέκεται το απόλυτο καλό, η ανθρώπινη ελευθερία. Ε, η ιστορία λοιπόν για του Αναρχικού είναι η διαρκή πάλι ανάμεσα σε αυτού του δύο πόλου. Ο Μπακούν έλεγε ότι ε, το καλό από τη στιγμή που το διατάζουν γίνεται κακό. Η ελευθερία, η ηθική και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια βρίσκονται σε τούτο ότι ο άνθρωπο κάνει το καλό όχι γιατί το διατάζουν, αλλά για το νιώθει, το θέλει και το αγαπάει. Ε, ο Μπακούν ισχυρίζονταν ότι το καλό στην πραγματικότητα βρίσκεται στην ίδια την ανθρώπινη φύση και με την έννοια ότι το μόνο που πρέπει ήταν να, να συντρίψουμε τον, την κρατική εξουσία, την εξουσία που ερχόταν στην κοινωνία σαν ένας εξωτερικός παράγοντας, όχι από την ίδια δευθύνση τη του ανθρώπου. Λοιπόν, για τους μαρξιστές η κρατική εξουσία είναι μονάχα το μέσο για να φτάσει η άρκουσα τάξη στον πραγματικό της σκοπό, δηλαδή την, την υπεράσπιση των προνομίων της. Το κράτος είναι απλά ο ένοπλος φρουρός των συμπληρώντων σαν τις άρκουσα τάξης που μορφές. Για τους αναρχικούς, οι ταξικές ανισότητες γεννήθηκαν στην πραγματικότητα σαν αποτέλεσμα της επιβολής της εξουσίας και όχι από τις ίδιες αντιθέσεις της κοινωνίας. Για αυτούς η εξουσία είναι μια περιστορική έννοια, αυτόνομη, χωρίς ιστορικά αίτια. Η ιστορική αυτή μέθοδος προσπαθεί να εξηγήσει την εξέλιξη της ιστορίας μέσα από την επιδράτηση μιας αντίληψης κάποιων εξουσιαστών. Και αυτή η μέθοδος βέβαια δεν διαφέρει, όπως είπαμε, από τη μέθοδο των αστών. Προσπαθεί να ερμηνεύσει τα γεγονότα με βάση πολιτικές πράξεις ηρωισμούς, φιλοδοξίας, ίδρυκας κλπ. συγκαλύπτοντας τα οικονομικά συμφέροντα και την πάλι που λειτουργούν στα θεμέλια της κοινωνίας. Στην ιστορική τους μέθοδο, η αρχή, απλά αντικαταστήσαν στο ρόλο του ήρωα τον Ινδιάνο θέση του καμπόη και τον «καταπιεζόμενο» στη θέση του καταπιεστή. Έχουν δηλαδή μια ηθική προσέγγιση της ε, ιστορικής εξέλιξης, όχι μια επιστημονική ε, προσέγγισης όπως αυτή του Μαξιμού. Ε, η ανάλυση της ιστορίας από τη μεριά των αναρχικών αποκαλύπτειται... Εε, ωραία, κατά να ξεκινήσουμε λίγο σύντομα στην ιστορική ανάλυση του, του μαρξισμού που λέει ότι η ατομική διοικτουσία δεν υπήρχε πάντα. Υπήρχε εε, για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, την περίοδο του πρωτόγων κομμουνισμού, εε, μια στην πραγματικότητα κοινή διοικησία των μέσων παραγωγής. Όσο όμως αυξάνονταν τα προϊόντα της δουλειάς του ανθρώπου, τόσο αυτά ανταλλάσσονταν αντί να χρησιμοποιούνται κατευθείαν από τον παραγωγό. Η εξέλιξη αυτής της διαδικασίας οδήγησε σε μεγαλύτερο καταμερισμό εργασίας και σταδιακά στην δημιουργία της ατομικής ιδιοκτησίας, την εμφάνιση των τάξεων και την αποσύνθεση της πρωτόγνωρης κομμουνιστικής κοινωνίας. Με αυτήν την αυθόρυντη εξέλιξη, και χωρίς κάποια εξωτερική επιβολή, εμφανίστηκε το προσκήνιο η ταξική π οι Μάρξ και οι Έγκγκελς εξήγησαν πως η κοινωνία πέρασε από τα διάφορα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα με το ξεδίπλωμα μιας εσωτερικής λογικής της οικονομίας, χωρίς τη θεμελιώδη παρέμβαση της βίας και της εξουσίας. Είναι αλήθεια, βέβαια δηλαδή, ότι οι πολιτικές πράξεις και η ίδια η βία της κρατικής εξουσίας, των κινημάτων, των κομμάτων ή των ατόμων μπορούν να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν ε, τις διεργασίες της κοινωνίας, ποτέ όμως δεν μπορούν να τις καθορίσουν όπως πιστεύουν οι εναρχικοί. Η επαναστατική σημασία λοιπόν της επιστημονικής μεθόδου του διαδεκτικού ολιλισμού βρίσκεται στην εφαρμογή της στην ιστορική εξέλιξη, εξέλιξης. Οποιοδήγηση του νόμους της εξέλιξης αυτής και βοηθάει στην κατανόηση του ρόλου που παίζει το άτομο, η οργάνωση, η τάξη, στη διαμόρφωση αυτής της εξέλιξης. Λοιπόν, η έλλειψη ιστορικής αντίληψης αρχικού αρχικούς τώρα φτάνει στο απορρίφημα της όταν φτάνει στα καθήκοντα πρέπει να έχει ένας επαναστάτης. Για τον αρχικό, η ουσία του κράτους, ε, η ισ ο Επανάσταση έχει πάντα τα ίδια καθήκοντα. Ε, σε όλα τα κοινωνικά συστήματα, είτε σε δούλο στην αρχαία Ρώμη, είτε δουλοπάρικο στην Πρωτοαρχία, είτε σύγχρονο βιομηχανικό εργάτη, μπορεί να φτάσει πάντα στην αρχαία κοινωνία με την ίδια διαδικασία τη Επανάσταση, που ουσιαστικά παραμένει η ε, εξέγερση των αγανακτισμένων μαζών. Ε, επομένως για του Αναρχικού Επανάστηση δεν έχει να κάνει με αντικειμενικέ συνδίκε, είναι μονάχα αποτέλεσμα τη αυθόρμητη των καταπιεζόμενων. Ε, η βασική αντίφαση στην οποία ζουν οι Αναρχοί είναι ότι από τη μία δεν θέλουν να επηρεάσουν με κάποιο τρόπο το ξέσπασμα της ενθικτωδούς επανάστασης, και από την άλλη όμως σε όλους τους τόνους ότι η μόνη παραδοσιακή δράση για αυτούς είναι η επαναστατική δράση. Και με αυτήν την έννοια μπορούμε να δούμε δύο τύπους Αναρχικών. Ε, αυτούς που κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας το αφόρμα του ξέσπασμα της επανάστασης και αυτούς που κάνουν την επανάσταση μόνοι τους. Λοιπόν, ε, τώρα, μια βασική διαφωνία. Με τους αναρχικούς είναι βέβαια η αναγκαιότητα ή όχι του εργατικού κράτους. Όπως εξηγούσε ο Λένιν, ο στόχος της κατάργησης του κράτους δεν είναι ένα μονοπόλιο των αναρχικών. Το προελληνικό έγραφε στο κράτος του Επανάστασης «χρειάζεται το κράτος» μόνο προσωρινά. Δεν διαφωνούμε καθόλου με τους αναρχικούς στο στόχο της κατάργησης του κράτους. Πιστεύουμε πως για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός πρέπει προσωρινά να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, τους πόρους και τις μεθόδους της κρατικής εξουσίας ενάντια στους εκμεταλλευτές. Ο Μαρξισμός εξηγεί πως η κατάργηση του αστικού κράτους ως κατασταλτικού μηχανισμού δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται η κατάρριξη της ταξικής κοινωνίας που αυτή γεννάει το κράτος. <κοί> και αυτή η πράξη δεν είναι καθόλου μια στιγμιαία διαδικασία. Ε, η πείνα, η στέρηση των μαζών και η προσπάθεια των παλιών εκμεταλλευτών να ξαναπάρουν πίσω τα ενία της κοινωνίας, ε, δεν μπορούν να καταργηθούν με διατάγματα. Ε, το κράτος τη τελική ανάλυση, όπως εξήγησαν οι Έγγελ και Μάρξ, βρίσκεται στα χέρια αυτού που ελέγχει τα ένοπλα σώματα της κοινωνίας. Θε στην υπηρεσία κάτω των έλεγχο των εργαζομένων είναι απαραίτητα για να προστατεύσουν την κοινωνία από την αναπόφευκτη προσπάθεια των εκμεταλλευτών να πάρουν πίσω την εξουσία. Από τη στιγμή όμω που θα εγκαθιδρυθεί η εργατική εξουσία, το εργατικό κράτο αρχίζει αυτόματα να απονεκρώνεται, καθώ θα εξαλείφονται και οι ταξικέ διαίρεσει μέσα στην κοινωνία που, στην τελική ανάλυση, όπω ο είπα, είναι αυτέ που γεννούν την κρατική εξουσία. Έτσι, το σοσιαλιστικό εργατικό κράτο είναι ένα μεταβατικό στάδιο στην κατεύθυνση του θυσιμώματο. Μια ολοκληρωτικά ελεύθερη κοινωνία, την οποία οι κομμουνιστέ και οι, οι αναρχικοί ονειρεύονται. Ε, η ηλική βάση για την ομοψυχία μια τέτοια κοινωνία μπορεί να είναι μόνο η αυθονία των αγαθών, το τέλο τη ηλική τέληση που κληροδοτεί η ταξική κοινωνία. Και αυτό θα είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσει με την ανατροπή του καπιταλισμού και θα κρατήσει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, ο άνθρωπο θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να ξεπεράσει. Τα κατάλοιπα μικροψυχία, τη δολικότητα, και τη συνδεδεμονία που του κληρονομεί η βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Ε, και η ανάγκη του κράτου στην Ελλάδα θα απονεκρώνεται, θα μειώνεται, όσο περισσότερο θα υπουλώνονται οι πληγέ που έχει κληροδοτήσει η αστική κοινωνία. Τέλος, Σιγρόφι, ε, να πούμε για την αναγκαιότητα πάλι τη επαναστατική ηγεσία. Μελετώντα την ιστορία, βλέπουμε πάντα να προκύπτει ξανά και ξανά σε όλε τι μεγάλε επαναστάσει η αναγκαιότητα του χτισμού μιας επαναστατικής ηγεσίας. Ε, ο Τρόφσκι συμπίπτει με αυτήν την αναγκαιότητα στη φράση του «Η κρίση της ανθρωπότητας έχει αναφθεί σε κρίση επαναστατικής ηγεσίας». Αυτό το γεγονός γίνεται απόλυτα ξεκάθαρο με τούτο, ιδιαίτερα τη Ρώση και επανάσταση. Χωρίς τον πολυεθνικό κόμμα στη ρώσικη επανάσταση θα είχαμε την Ήτα της επανάστασης πριν προλάβουν οι να πάρουν την ακόμα και αν μπορούσαν να πάρουν την εξουσία. Το πιο πιθανό θα ήταν ότι οι δυσκολίες που ακολούθησαν, όπως ακριβώς έγινε και με την Παρασκευή Κομμούνα, η εισβολή η 21 εμπεριαλιστικών στρατών, η πείνα, οι θα διηγούσαν θα τον νέο εργατικό κράτος στο να λυγήσει και να εγγυηθεί. Η συμβολή του Πρωθυπουργού Κόμματος ήταν αποφασιστική. Και αυτή η συμβολή βρίσκεται στο γεγονός ότι έδειξε την Εννοία Τάξη στην περίπτωση της Επανάστασης τον πιο σύντομο δρόμο για να πάρει την εξουσία και συγκέντρωσε στην πραγματικότητα όλη την εμπειρία της εργατικής τάξης από το προηγούμενο διάστημα, τους εργατικούς αγώνες, συμπίκρυνοντας της συμπεράσματας για τα μαθήματα της παρεσίνης κομμούνας και φρόντισε ώστε να μην επαληθευτούν τα ίδια ε, λάθη. Λοιπόν, αυτό το καθήκον των σύντροφών έχουμε στην τελική ανάλυση σας σήμερα. Να χτίσουμε μια, ακριβώς μια τέτοια ηγεσία που θα συμπυκνώνει τα συμπεράσματα των αγώνων, της επαναστάσεως όλης της προηγούμενης περίοδου και θα φροντίσει να μην γίνουν τα ίδια λάθη από την εργατική τάξη ξανά. Στους αστικούς στρατούς, τα γενικά επιτελεία σε καιρούς ειρήνης μελετάνε διεξοδικά όλους τους προηγούμενους πολέμους. Αυτό δεν το κάνουν για την κυκλοπεδική διάθεση, για διάθεση να μάθουν τα ιστορικά γεγονότα, το κάνουν για να προετοιμαστούν για τους επόμενους πολέμους. Υπάρχει εδώ μια αναλογία ε, και με, το, με την ταξική πάλι. Οι επαναστάτες πρέπει να μελετούν τα συμπεράσματα της ιστορίας, να τα ε, ε, βάζουν στο πλουστάσιο τους και να προετοιμάζουν στην τελική για τους αναπόφευκτους ταξικού πολέμους που έρχονται.